η ζωή του ήταν μια πορεία συνεχής πορεία μέσα σε παγίδες πολλές σε πάρα πολλές παγίδες τις οποίες έβαζαν οι άνθρωποι που ήταν εναντίον του Θεού αυτοί τους οποίους ονομάζει εδώ ο προφήτης ως αμαρτωλούς και βέβαια δεν είναι μόνο οι άνθρωποι οι οποίοι εκουσίω θέτουν παγίδες στον αγωνιζόμενων άνθρωπων αλλά όπως ξέρουμε όλοι μας πίσω από τον άνθρωπο κρύβεται ή υποβοηθεί τον άνθρωπο τον, τον αμαρτωλόν άνθρωπον υποβοηθεί ο, ο διάβολος εχθρό εχθρός της σωτηρίας του ανθρώπου ο οποίος αυτός είναι τελικά που μας σπρώχνει και μας οδηγεί μέσα σε αυτήν όλη την κατάσταση την δεδαλόδη κατάσταση των διαφόρων παγίδων ε, και το ξέρουμε όλοι μας αυτό το πράγμα το ζούμε έτσι κάθε μέρα βλέπουμε τον εαυτό μας να πορεύεται διαμέσου παγίδων πολλών <coughs> το λέμε <coughs> και στις προσευχές μας το λέμε και στη λειτουργία το διαβάζουμε και στους ψαλμούς ότι η πορεία μας είναι μια πορεία εν μέσω παγίδων πολλών και πράγματι και οι πατέρες έβλεπαν αυτήν την κατάσταση Γι' αυτό θα θυμίσετε εκείνον των το, τον, τον, τον λόγων εις των γεροντικών με τον Άγιο Αντώνιο, τον Μεγάλον Αντώνιον ο οποίος είδε εμπνεύματι αγίο απλωμένες όλες τι παγίδες του σατανά προποντινά μέσα στην πορεία του ανθρώπου. Κι ήταν τόσες πολλές, ήταν τόσο πλήθος ας πούμε που ήταν αδύνατον κάποιος να μην πατήσει κάποια και να να μην μέσα σε μια παγίδα. Γιατί ξέρετε, η παγίδα άμα πατήσεις εκεί σε πιάσε, τέλειωσε. Και εστέναξε ο Μέγας Αντώνιος και είπε ποιος δύναται, ποιος μπορεί να φύγει από αυτές τις παγίδες όλες. Ποιος είναι αυτός ο ικανός, ο οποίος θα έχει αυτήν την τη δύναμη, αυτή τη δυνατότητα να περπατήσει αυτόν τον δρόμο και να μην πιάσει παγίδες πράγμα το οποίο ήταν αδύνατο όπως το εφαινόταν έτσι. Και τότε ο Θεός του απάντησε, η ταπείνωσης, η ταπεινοφροσύνη. Ο ταπείνως άνθρωπος δεν πιάνεται τις παγίδες του σαντανά. Δεν πιάνεται διότι η ταπείνωσης αχριστεύει τις παγίδες. Αφού ο Σαντανά είναι γεμάτος υπερηφάνεια και εγωισμών και ήηση. Το μόνο πράγμα το οποίο μπορεί να του ξεφύγει είναι τα πείνωσης. Τα άλλα όλα τα πιάνει. Βλέπετε, <coughs> κάνουμε καλά έργα, κάνουμε ελεημοσύνες, κάνουμε πράγματα. Μπαίνει και εκεί να μας θολώσει τα έργα που κάνουμε. Κάνουμε νηστείε αγρυπνίες προσευχές. Και εκεί ακόμα θα μπει και αυτός να μας βάλει λογισμούς υπερηφανία. Ναι, μεν μπορεί να μην τους δεχόμαστε. Αλλά έρχεται να μας ενοχλήσει, έρχεται να μας πειράξει. Σε όλα μπορεί να μπει και να τα, να τα πειράξει. Εκείνο που δεν μπορεί να πειράξει είναι η ταπείνωση. Τον ταπεινόν άνθρωπο δεν μπορεί να τον πειράξει. Τώρα να μου πεις ποιος είναι ο ταπεινός άνθρωπος ε, είναι ένας αγώνας και αυτός μεγάλος μεγάλος αγώνας, ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος ταπεινώνεται ή έφτασε στην ταπείνωση. Την ταπείνωση την έδωσεν εις τον εαυτόν του όταν έγινε για μας άνθρωπος ναι, δεν μπορούμε ίσως να φτάσουμε σε εκείνη τη μεγάλη κένωση του εαυτού μας αλλά αγωνιζόμαστε είμαστε μέσα στον αγώνα και όπως λένε και ο Ύμνηστος γεροντα Παΐσιος όταν θέλεις να αποκτήσεις ταπείνωση και προσεύχεσαι στον Θεό να σου δώσει ταπείνωση και αγωνιζόμαστε όλοι <κυκλή> λίγο πολύ άλλο πολύ άλλος λίγο και παρακαλούμε τον Θεό Θεέ μου να με βοηθήσεις Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησό με την ψυχή μου, βοήθα την ψυχή μου σώσε την ψυχή μου ε, βοήθησέ με να φτάσω κοντά σου αυτό βέβαια σημαίνει ότι ο Θεός τον παρακαλούμε τον Θεό να αρχίσει να ενεργεί πάνω μας το μυστήριο της σωτηρίας μας όπως σαν να λες σε κάποιον άνθρωπο, κοίταξε έχω ένα χωράφι σε παρακαλώ έλα να χτίσει ένα σπίτι με το χωράφι μου, να ένα σπίτι δικό σου, να το αφήσεις εμένα ε, ασφαλώς ο άνθρωπος αυτός θα έρθει στο χωράφι αφού τον προσκαλούμε εμείς που είμαστε ιδιοκτήτες και θα αρχίσει να σκάβει να βάλει τα θεμέλια το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι να βάλει θεμέλια ε, δεν μπορούμε να δισανασχετούμε να πάμε να φωνάζουμε ότι έναν τρέπεσε, κατάσκαψες το χωράφι μου έσκαψε το χωράφι μου όχι, θα βάλει τα θεμέλια για να χτίσει όταν λέμε του Θεού Χριστέ μου, σώσε την ψυχή μου, ελέγισε με τον Αμαρτωλό, βοήθαμε, <coughs> πάρε στον παράδεισο, να πούμε, αυτό σημαίνει ότι έλα, Σύ Θεέ μου, και άρχισε να εργάζεσαι μέσα μου το μυστήριο τη σωτηρία μου. Και θα έρθει ο Θεό όταν τον παρακαλούμε τον Θεό, πάντοτε έρχεται και αρχίζει να εργάζεται το μυστήριο τη σωτηρία μα. Το οποίο όμω θα αρχίζει από τα θεμέλια. Πού θα χτίσει ο Θεός το οικοδόμημα της σωτηρίας της δική μας. Θα βάλει τα δικά του θεμέλια. Τα θεμέλια του Θεού είναι ταπείνωσης. ταπείνωση. Αλλά τι σημαίνει αυτό. Τι είναι ταπείνωσης. Έλεγε η Ευρωπαϊκή η ταπείνωση τι είναι. Ζάχαρης. Και θα πάνε να την από τον Ταλέα. Ο Ταλέας είναι ένας μπακάλι στις καριές. Και να του πεις θέλω ένα κιλό ταπείνωση να σου δώσει. Αφού στα ταπείνωση σημαίνει ότι θα αξιοποιήσει τις περιστάσεις που σε ταπεινώνουν με τρόπο πνευματικό. Έτσι έρχεται κάποιος άνθρωπος ο οποίος σε αδικεί, ο οποίος σε εκνευρίζει, ο οποίος σε σηκωφαντεί ο οποίος σου χτυπάς τα νεύρα, δεν τον αντέχεις ή κάνει πράγματα τα οποία είναι εις σου και εσύ τον κάνεις υπομονή και εσύ σιωπά και εσύ ταπεινώνεσαι και λες εντάξει άφησε να πει τα δικά του ας κάνει το δικό του υποχωρείς εσύ προς το να κάνεις αυτό το οποίο θέλεις είσαι μέσα στο σπίτι σου και αποφασίζουν οι άλλοι ας πούμε να κάνουν το δικό τους θέλημα και εσύ αποφασίζεις ότι εντάξει ας κάνουν οι άλλοι αυτό που θέλουν και εγώ θα το δεχτώ ευχαρίστως Λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα είναι μια εργασία ταπεινώσεως το να προσπαθείς να μην συμώνεις, να μην επιβληθείς, να μην δικαιώσει τον εαυτό σου να κάνεις ξέρω εγώ όλη αυτή την εργασία εκούσια και εγνώσεις σου, έτσι εγνώσεις σου για ποιον λόγο το κάνεις ότι το κάνω όχι γιατί φοβούμαι ή ξέρω εγώ οποιοδήποτε άλλο λόγο αλλά το κάνω γιατί θέλω να ταπεινωθώ, θέλω να ασκήσω εαυτό μου στην ταπείνωση στην εκκοπή του θελήματος μου, στο να παρνηθώ το δικό μου θέλημα και να κάνω το θέλημα του αδερφού μου Όπω γίνεται μέσα στην οικογένεια, που ο, ο σύζυγος υποχωρεί μπροστά στο θέλημα του σύζυγου του άλλου, ή και οι δυο μαζί στα παιδιά, ή τα παιδιά στου γονεί. Και όταν, α πούμε, θυσιάζεται κάθε μέρα, έτσι, ο σύζυγο, ο πατέρα, η μητέρα πουμε θυσιαζεται καθε μερα ο συζυγος σκοτώνονται για να στήσουν την οικογένειά του. Πιάνει πέντε δεκάρε από τη δουλειά του, κι όμω τι διαθέτει, α πούμε, για την οικογένεια. Δεν τι κρατά για τον εαυτό του, τα δίνει για την οικογένειά του αυτό είναι η υπέρβασης του εαυτού του είναι καίνωσης του εαυτού του αυτό είναι ταπείνωση. ή έχεις ένα πρόβλημα πρόβλημα υγείας πρόβλημα ξέρω εγώ ε, στη ζωή σου, δεν σου πήγαν καλά οι δουλειές σου δεν έγιναν τα πράγματα όπως θα ήθελες στη ζωή σου έπαθες μια αναπηρία έπαθες κάτι και πάβεις εκεί στις αντιδράσεις όλες και τα πολλά γιατί και έλεσαι εντάξει αποδέχομαι αυτό που είναι έτσι είναι τα πράγματα έτσι είναι η ζωή μου να είναι το δέχομαι και κοιτάζω πως να αξιοποιήσω πνευματικά αυτό το οποίο έχω τώρα. Αυτό είναι ταπείνωσης. Αυτά όλα τα πράγματα είναι αυτά που εργάζονται την ταπείνωση. Βέβαια αυτή είναι η πρακτική εργασία της ταπείνωσης. Αυτή θα μας οδηγήσει σε μια πνευματικότερη αίσθηση, δεν θα μείνουμε εκεί. Αυτά είναι τα πρακτικά. Οι πράξεις όμως θα συντρίψει την καρδιά μας τη σκληρή καρδιά του ανθρώπου την υπερήφανο καρδία θα τη συντρίψει και όταν συντριβεί η υπερήφανος καρδία μας τότε μπορεί πραγματικά να κοινωνήσει με τον Χριστόν, ο οποίος έφτασε εις άκρα πίνωση. έτσι θυμάστε και την ωραία εικόνα που έχουμε μέσα στο ιερό ζωγραφισμένη που είναι ο Κύριος γυμνός μέσα στον τάφον νεκρός και γράφει πάνω η άκρα ταπείνωσης». Αυτός ο Χριστός έδωσε τον εαυτόν του και έφτασε στο άκρο της ταπεινώσεως. Δεν θα υπάρξει άνθρωπος που θα ταπεινωθεί παραπάνω από τον Χριστό. Κανένας άνθρωπος. Κανένας άνθρωπος δεν θα ταπεινωθεί παραπάνω από τον Χριστό. Κάποιος μοναχός κάποτε ήταν ένας ενάρετος γεροντάκος, απλός, ρουμάνος, ο οποίο πήγαινε στον γιατρό, αλλά δεν ήθελε να βγάλει το ράσο του. Ε, πήγε μια-δυο, του λέει ο γιατρό: Πάντερ, δεν μπορώ να σε εξετάσω με τα ρούχα. Πρέπει να βγάλει τα ρούχα σου. Ήταν... Η ασθένεια του είχε πρόβλημα στο μάχη του, ξέρω εγώ τι είχε, ε, έπρεπε να βγάλει τα ρούχα του. Αυτό ο καημένο, τόσα χρόνια μοναχό, το θεωρούσε ασπαδιανόητο αυτό το πράγμα. Έστω κι αν όλο είναι γιατρό έμπαινε, έβγαινε στο Άγιο δεν αποφάσιζε να ανοίξει το ζωστικό του να, να... το δύο γιατρό, να εξετάσει. Του έλεγαν εκεί οι γιατροί ότι μα, εάν δεν δεχθείς να γίνει εξέταση, μπορεί να πεθάνεις, να πάθεις κάτι σοβαρό και να πεθάνεις. Δεν τα λογάριαζαν αυτά όλα. Του λέγανε, του ξαναλέγανε, δεν τον έπειθαν. Ένας καλός πνευματικός, στο όρο του λέει το εξή, Όταν πήγε του λέει, ξέρει, έχω αυτό το πρόβλημα και δεν μπορώ ας πούμε, δεν, δεν μου φαίνεται καλό πράγμα εγώ μοναχός να πάω να γυμνοθώ ας πούμε. Είμαι από μικρό παιδί στο, στο μοναχισμό Ποτέ μου δεν είδα τον εαυτό μου σε αυτήν την κατάσταση. Ήταν με άλλο άνθρωπο έτσι. Του λέει: Ξέρει, έχει πολύ υπερηφάνεια πάνω σου. Διότι του λέει: Ο Χριστό δεν εντράπηκε γυμνός να ανέβει πάνω στο Σταυρό και τον δύο κόσμο όλο για τη δική σου σωτηρία. Για σέναν ο Χριστός εγυμνώθηκε πάνω στο Σταυρό, ε, απέθανε γυμνός. Και εσύ τώρα α πούμε τον με τον πολύ α πούμε σε εμνών και ντρέπεσε σίγουρα είναι από υπερηφάνεια, υπερηφάνεια αν έχεις λοιπόν το πήρε αυτόν τον λόγο και πήγε με τα χαράς ας πούμε μόλις ο είπε ο γιατρός άνοιξε τα ρούχα σου τα έβγαλε τα ρούχα του αλλά γιατί θυμόταν έφερε στο νου του την ταπείνωση του Κυρίου ο οποίος εγυμνώθη για μας έτσι και μετά ως νεκρός ο Χριστός πως λέμε ε, νεκρός γυμνός άταφο. έτσι ήταν παρέδωσε τον εαυτό του τον το νεκρό του σώμα πλέον να, να υποστεί όλα εκείνα τα νεκρικά έθι της εποχής για, την, για τη σωτηρία του ανθρώπου άρα λοιπόν ο Χριστός είναι για μας το υπόδειγμα της ταπεινώσεως αυτός είναι η άκρα ταπείνωση. Αυτ, σε αυτόν όταν αποβλέπουμε παίρνουμε πάντοτε κουράγιον και όταν έρχεται μια ώρα που εξεγείρεται ο εγωισμός μας ή ακόμα και, και από την απλή ανθρώπινη μορφή ο εγωισμός θα πούμε μα γιατί ας πούμε αυτό το πράγμα μα πόσες φορές μα τέλος πάντων πάντα α πούμε εγώ θα είμαι το θύμα ε, εκείνη την ώρα εάν τα καταφέρεις και φέρεις μπροστά σου την εικόνα του Κυρίου ο οποίος ταπεινώθη μέχρι εσχάτων έτσι έφτασε μέχρι την, την έσχατη ταπείνωση τότε πράγματι παίρνει θάρρος, κουράγιον, υπομονή να βαστάσεις στον δικό σου σταυρό να βαδίσεις και εσύ τον δικό σου δρόμο η ταπείνωση λοιπόν είναι αυτή η οποία μας γλιτώνει από τις παγίδες του σατανά κάθε μορφή παγίδες και του σατανά του ιδίου και των οργάνων του, του σατανά του οποία είναι περιστάσεις, είναι προβλήματα είναι γεγονότα της ζωή μα τη ίδια. Ποιο μπορεί να μας δώσει α πούμε ένα κουράγιο όταν μας πνίγουν τα γεγονότα, όταν μα πνίγουν τα γεγονότα τη ζωή μα. Και μας πνίγει η αδικία και μας πνίγουν χίλια πράγματα. Ποιο μπορεί να μας βοηθήσει, να μην πέσουμε σε κατάθλιψη, να μην γίνομαι επαναστάτες, να μην γίνομαι τρομοκράτες να μην γίνομαι, ξέρω χίλια πράγματα. Η ταπείνωση του Χριστού. αυτός είναι που μπορεί μόνο να γλυκάνει τον πόνο και να σβήσει την, την εξέγερση του είναι μα. Και μα λιτώνει από τι παγίδε μα βοηθά να περάσουμε διαμέσου παγίδων πολλών και να βγούμε στο τέρμα διαφορετικά αν μπιας να αρχίζουμε τα πολλά τα γιατί και τα χίλια δύο πράγματα θα λέμε θα λέμε θα λέμε χίλιες δικαιολογίε και χίλια λόγια και χάνουμε την ευκαιρία την μια μετά την άλλη και χάνεται ο πολύτιμος χρόνος και δικαιολογούμε τον εαυτό μας και το αποτέλεσμα ποιον είναι ποιο είναι το αποτέλεσμα δεν θα φτάσουμε εκεί που πρέπει να φτάσουμε Γι' αυτό λέει εδώ ο Προφήτης Δαβίδ ότι έβαλαν η Αμαρτωλοί πολλέ παγίδες στο δρόμο του, αλλά εκ των εντολών σου και πλανήθη. Όμω, εγώ παρέμεινα ει την πράξη των εντολών σου, παρέμεινα να φυλάσσω τι εντολές σου, γιατί αυτή Τύριση των εντολών ήταν αυτή που τον βοήθησε να περάσει διαμέσου παγίδων πολλών. Εκκληρωνόμησα τα μαρτύριά σου στον αιώνα, ότι αγαλίαμα τη καρδία μισή. Μέσα από αυτόν τον πόλεμο, μέσα από αυτήν την, το, τον αγώνα όλων που κάνει ο άνθρωπος μένει πάντα ένα λάφυρο Έτσι, η ζωή μας είναι ας αγώνας συμβαίνουν πειρασμοί θλίψεις στη ζωή μας πάντα κάτι μένει μέσα μας ένα λάφυρο, μια κληρονομιά κάτι που μένει μέσα στη ψυχή μας και τι είναι αυτό είναι εκείνη η αίσθηση, η γλυκιά αίσθηση που έχει ο άνθρωπος μέσα στην καρδιά του ότι το μόνο πράγμα το οποίο μπορεί να οδηγήσει την ύπαρξή μας σε μια αγαλίαση είναι ο Θεός και, τα, και οι εντολές του Θεού και ο Λόγος του Θεού Αυτός μόνο μπορεί να γλυκάνει την καρδιά μας τα άλλα όλα δεν μπορούν, είναι αδύνατα δεν έχουν τη δύναμη να μας κρατήσουν είναι μεν καλά αλλά είναι μέχρι ένα σημείο Μόνο ο Θεός μπορεί να φτάσει στο βάθος του Είναι μας, να μπει στο βάθος της καρδιάς μας και να δώσει γλυκύτητα και νόημα στην ύπαρξή μας. Και παραμένει, κληρονομούμε μέσα μας τα μαρτύρια του Θεού στον νέονα. αιώνα. Αυτά, αυτά όλα τα οποία είναι οι αποδείξει της παρουσίας του Θεού που παραμένουν ως κληρονομία μες στην ύπαρξή μας Οδηγούν την καρδιά μας και την ζωή μας όλοι μέσα στην αγαλία σου του Θεού. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου στον αιώνα, Διαντάμιψη. Διότι, λέει ο προφήτης έστρεψα την καρδιά μου, έκλεινα την καρδία μου, έστρεψα την καρδιά μου για να κάμω τι εντολές σου στον αιώνα, Διαντάμιψη, για να έχω την ανταμοιβή από τις εντολές σου, όχι τρόπον ω ως εμπόριο δηλαδή δίνω τόσα και παίρνω τόσα αλλά ως φυσικό αποτέλεσμα. όταν εργάζεσαι τις εντολές του Θεού όταν σπέρνεις σε ένα χωράφι αναπόφευκτα αυτό το χωράφι το οποίον έσπυρες το οποίον είναι και έσπηρε, θα αποδώσει καρπών όταν εργάζεσαι τις εντολές του Θεού αναπόφευκτα ο Θεός θα σου δώσει καρπών πολύ και αυτός ο καρπός, βέβαια, είναι η ίδια η χάρη του Θεού. Γι' αυτό λέει ο προφήτης εδώ ότι αγωνίστηκε να κλείνει την καρδία του για να μπορεί να κάνει τις εντολές του Θεού. Ε, είναι αυτό που κάνουμε κι εμείς κάθε μέρα. Είναι αυτό το οποίο μας διδάσκει η Εκκλησία. Τι μας διδάσκει η Εκκλησία. Να προσπαθούμε, πάση θυσία, να κλείνουμε την καρδιά μας για να κάνουμε τις εντολές. Έτσι, να σκεφτούμε δηλαδή ένα, ένα πράγμα σκληρό, έτσι ένα σίδερο, ένα χάλιβα, α το πούμε έτσι, που πρέπει να στρέψει προς την απεδόπλευρα. Να τον πάρουμε για να τον στρέψουμε την απεδόπλευρα. πως αγώνα χρειάζεται, πόση δύναμη και πόση βία χρειάζεται πολλές φορές να εξασκήσει πάνω σε ένα σκληρό σώμα και να το κλείνει σε μια πλευρά. Κατά τον ίδιο τρόπο χρειάζεται ο άνθρωπο πολλέ φορέ να επιβάλλει βία στον εαυτόν του να πιέσει τον εαυτό του να, να, να βιάσει τον εαυτό του τόσο πολύ για να τον αναγκάσει να τηρήσει τις εντολές του Θεού για να υποταχθεί ο εαυτός μας εις την εντολή της καρδιάς μας του νου μας στην ελευθερία μας να μην κάνει άλλα από αυτά που θέλουμε εγώ θέλω να προσευχηθώ κι όμως ο εαυτό μου δεν θέλει Υβαριέται, κάνει τον κουρασμένο, θέλει να δει τηλεόραση, θέλει να άλλα πράγματα. Και λέω: Όχι, θα, θα κάτσει να προσευχηθεί. Και γίνεται μια πάλι μέσα μου, α πούμε έτσι. Ε, μου φαίνεται ότι είμαι σαν το λιοντάρι με στο, στο κλουβί. Δεν με χωρούν οι τόποι. Και λέω: πέντε λεπτά θα προσευχηθώ, δεν θα πάω δέκα ώρε. Πέντε λεπτά, κάτσει εκεί πέντε λεπτά να πει, α πούμε, το, το απόδειπνο. Δέκα λεπτά πόσο είναι το απόδειπνο. Κι όμω δεν μπορούμε και δεν αντέχουμε και μας φαίνονται τα δέκα λεπτά εκεί είναι ατέλειωτα ώρες ολόκληρες είναι δέκα λεπτά και χρειάζεται να καταβάλει βία στον εαυτό σου, πολύ βία για να τον κρατήσει εκεί διότι δεν είναι, είναι σκληρός σκληρή η καρδιά μας εσκλήρινε μέσα στην κακή συνήθεια εσκλήρινε μέσα στο πέρασμα του χρόνου, εσκλήρινε μέσα στα πάθη μας γι' αυτό και είπε ο Χριστός στο Ευαγγέλιο ότι η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται και η βιαστέας πάζους είναι αυτήν. Ότι η Βασιλεία του Θεού είναι για αυτούς οι οποίοι πραγματικά αγωνίζονται και βιάζουν τον εαυτό τους, τρέχουν και καμιά φορά εάν χρειαστεί επιβάλλουν και βίανες τον εαυτό τους προκειμένου να μην υποχωρήσει, προκειμένου να, να, να σπάσει, να κλείνει προς την απ' για να αποφύγει ας πούμε την την, την αριστερά πλευρά την πλευρά η οποία είναι μακράν του Θεού είναι ένας αγώνας αρχίζει από την πρώτη στιγμή που μπορούμε να καταλάβουμε τη σχέση μας με τον Θεό και είναι σε όλη μας τη ζωή δεν σταματά κάποτε είναι μια ζωή η οποία θέλει συνέχεια αγώνα, προσοχή και καμιά φορά θέλει πολύ βία πάνω στον εαυτό σου από πάσα άποψη είτε αυτό να αφορά τη σωματική ενεργασία, την πρακτική μορφή της, το αγώνος έτσι, να προσευχηθώ, να νηστέψω, να κοπιάσω λίγο, να δώσω μια ανελημοσύνη, να σταθώ όρθιος πέντε λεπτά, πούμε, στην προσευχή μου, να διαβάσω έναν λόγο, να μείνω πέντε λεπτά μόνος μου, πούμε, να μαζέψω το μυαλό μου λίγο, να δω τον, τον εαυτό μου και τον Θεό, αλλά και στα πνευματικότερα έτσι, όταν ας πούμε βιάζω τον εαυτό μου να μην απαντήσω να μην εξεγερθώ να μην ανταποδώσω το κακό αυτό είναι ακόμα πιο μεγάλος αγώνας πολύ πιο μεγάλος αγώνας έχει ένα, ένα παράδειγμα στο γεροντικό που λέει για έναν αβάν ο οποίος του είπε κάποιος ένα πολύ βαρύ λόγο ένα πολύ προσβλητικό λόγο και έσφιξε τον εαυτό του λέει τόσο πολύ και μετά γέμισε το, το στόμα του αίμα και έφτυνσε το αίμα εκείνο και του είπαν τι έπαθες, έπαθες κάτι, έπαθες μια πληγή λέει, όχι αλλά ο λόγος του αδελφού έγινε ως, ως αίμα εν το στόματί μου από την βία που ευβίασα τον εαυτό μου να μην του απαντήσω να μην του απαντήσω με τον ίδιο τρόπο και έλεγα και άλλες φορά παλαιότερα ότι το διέβαζα κι εγώ παλιά και νόμιζα ότι δεν γίνονται αυτά τα πράγματα κι όμως κάποτε άκουσα το άκουσα αυτό από κάποιον άνθρωπον, ο οποίος είχε μια θέση μεγάλη, ήταν ευλαβής άνθρωπος, αγωνιστής άνθρωπος και πήγε κάποιος και τον ήβρισε, πάρα πολύ άσχημα. Και επί τον τόσο πολύ να, να μην απαντήσει που γέμισε το στόμα του το, το, το, από μια γεύση νέματος. Γεύτησε το μαντήλι του και ήταν ολοκόκκινο το, το, το σάλι του από αίμα. Δεν ξέρω εάν γίνεται αυτό έτσι βιολογικά ας πούμε ή όχι αλλά μου είχαμε εντύπωση ότι ναι, θυμήθηκα αυτό το παράδειγμα που φανερώνει την πίεση που μπορεί να ασκήσει ο άνθρωπος ή πρέπει να ασκήσει τον εαυτό του προκειμένου να να τον βάλει τον αυτό του σε μια σειρά να μην τον αφήσει να κάνει εκείνο που θέλει εκείνο αλλά να κάνει αυτό που θέλει ο ίδιος ο άνθρωπος αυτό που λέει ο νους μας, η καρδιά μας, ότι είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού Αυτό είναι αγώνας να κλείνει την καρδία σου, ενώ αντίθετα μας λέει η Γραφή ότι ε, η το του ανθρώπου έγκυται επιμελώς επί τα πονηρά εκ αυτού. ο νους μας η καρδιά μας, έγκυται είναι, πάει και και πλησιάζει και προσκολλάται πάνω στα πονηρά, στο πονηρό, ε, Επιμελώ, με επιμέλεια έτσι, Με φροντίδα Με, πώς να πούμε, με πολύ πούμε, τέχνη και επιμέλεια Από την νεότητά μας έτσι, Βλέπεις μικρά παιδάκια Τα οποία ας πούμε Έχουν πάθει, μικρά πάθη Αλλά όμω είναι πάθη, δεν δίνει τα δικά του πράγματα Ξέρω εγώ έχει φιλαρέσκια Έχει φιλαυτία Έχει υπερηφάνεια Αν του πεις ένα λόγο πεις, το οποίο το μειώνει Βλέπεις αντίδρα όχι Θέλει εκείνο το οποίο θέλει εκείνο και Είναι μικρός ακόμα, είναι μικρό παιδί, είναι β ε, μεγαλώνοντας, μεγαλώνουν και τα πάθη μας. Και ο άνθρωπος όταν δεν αγωνιστεί, α πούμε, και μάλιστα έτσι από παιδικής ηλικίας να μάθει να, να πολεμά τα πάθη του και μεγαλώνει μαζί με τα πάθη, όσο πιο μεγάλο είναι τόσο πιο πολύ δύσκολο είναι να, να αποβάλει τα πάθη και να είναι ευλίγιστος η καρδία του. Είναι γεγονός ότι στην νεαρήν ηλικία εύκολα διαπλάθεται ο άνθρωπος. Όσο μεγαλώνει, διαπλάθεται δυσκολότερα αλλά η Χάρις του Θεού είναι η ψυκάμινος που και το Χάλιβαν ακόμα το λιώνει, έτσι έχει δύναμη ο Θεός που εάν ενεργήσει η Χάρις τότε διαλύει και τον χάλιβα και τις πέτρες και τα όρη και όλα και τη σκληρότητα της δικής καρδίας Είμαστε στον 113 στίχον Παρανόμους εμίσισα τον δεν όμως οι οποίοι ήταν παράνομοι εκτός του νόμου του Θεού εμίσησα και αγάπησα τον νόμο Σου όταν λέει εδώ ο προφήτης α ας μην πάει το μυαλό μας στο μίση τα δικά μας αλλά θέλει να δείξει την μεγάλη αποστροφή την οποία έσανόταν προς την αμαρτία την δύναμη της αποστροφής εκείνης η οποία παρομοιάζεται ως προς το μίσος όπως το μίσος είναι μια δύναμη που μας διώχνει μακριά από το πρόσωπο το οποίο μισούμε έτσι και δεν θέλουμε ούτε καν να το δούμε μπροστά μας ούτε να το σκεφτούμε ούτε να συναντήσουμε ούτε να ακούσουμε το όνομα του το δεν θέλουμε γιατί το μισούμε ε, κατά τον ίδιο τρόπο αλλά απαθώ ο άνθρωπος μισά το να ζει μακριά από τον νόμο του Θεού δεν θέλει αυτό το πράγμα δεν το συζητά καν, δεν θέλει να τα ακούσει δεν θέλει να κάνει διάλογο για αυτό το πράγμα ε, το έχει απορρίψει τελείως από την ζωή του ότι υπάρχει έστω και μια πιθανότητα να ζήσει μακριά από τον Θεό Αυτό, αυτό το μίσος το οποίο οι πατέρες ονόμασαν Άγιο μίσος δηλαδή που είναι η, η αποθητική δύναμης από την αμαρτία που λέει και ο Χριστό στο Ευαγγέλιο ότι αυτός που θέλει να έρθει κοντά μου Πρέπει να μισήσει, και την εαυτού ψυχή και μας λέει να μισήσουμε την ψυχή μας, τον εαυτό μας δηλαδή όχι πως θα μισήσουμε τον εαυτό μας δεν είναι αυτό που θέλει να πει ο Χριστός αλλά θέλει να πει ότι πρέπει να έχουμε τόση δύναμή που να υπερβαίνουμε τον εαυτό μας που μπροστά εις τον να ακολουθούμε τον Χριστό δεν θα δεχόμεσα κανένα συμβιβασμό έστω και με τον εαυτό μας τον ίδιο θα έχουμε τέτοια δύναμη που θα ακολουθούμε το Θεό που ούτε ο Αυτός μας δεν θα μπορεί να σταθεί εμπόδιο για να μας κόψει αυτήν την πορεία. Βοηθός μου και αντελείπτορ μου, αντελείπτορ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπησα. Εσύ, λέει μου, είσαι βοηθός μου και αντελείπτορ μου και εγώ ελπίζω εις τους λόγους σου. Εσάνε ο άνθρωπος ότι σε αυτόν τον δρόμο δεν είναι μόνος του. Δεν είναι μόνος Του, αλλά δίπλα Του βοηθός και αντιλείπτον βοηθός και αυτός που θα Τον κρατήσει και θα Τον βοηθήσει να πάει στη στιγμή είναι ο ίδιος ο Θεός. Εάν δεν το εσάνεσαι αυτό και αν δεν το πιστεύεις αυτό το πράγμα είναι πραγματικά σαν κόλαση η ζωή σου. Σαν να περπατάς μέσα σε ένα σκοτάδι σαν να είσαι μέσα στην κόλαση και είσαι μόνος σου και δεν έχεις κανένα δίπλα σου και το να είναι μόνος ο άνθρωπος αυτό είναι κόλαση. Οι Άγιοι μπορέσαν μόνοι τους από ανθρώπους αλλά ήσαν μαζί με τον Θεό και όταν ακόμα και ο Θεός φαινομενικά τους εγκατέλειπε εντούτης εκείνο που παρέμεινε μαζί τους ήταν η βαθύ η απίστης, ότι ο Θεός είναι εδώ μπορεί να μη φαίνεται μπορεί να μην ενεργεί μπορεί να μην δίνεις τα σημεία της παρουσίας του αλλά πιστεύω απόλυτα ότι ο Θεός είναι μαζί μου, είναι δίπλα μου με κρατά ο Θεός, δεν με αφήνει ο Θεός για χάσουμε αυτήν την πίστη τότε πραγματικά χανόμαστε εξ ολοκλήρου ε, μας παίρνει ο άνεμος ύστερα δεν μπορούμε να σταθούμε κανένας δεν μπορεί να αγωνιστεί εάν δεν πιστεύει ότι ο Θεός είναι μαζί τότε του ο Θεός έχουμε πολλές αμαυτίες έχουμε πολλά λάθη κάνουμε πολλά πράγματα στραβά και ανάποδα αλλά είμαστε βέβαιοι ότι παρά τα αυτά ο Θεός εμπατέρας μας και δεν μας εγκαταλείπει δεν μας αφήνει μόνους μας και όταν ακόμα μέσα στην παιδαγωγία την πνευματική παιδαγωγία του Θεού φαινομενικά ως αν απουσιάζει ο Θεός υπάρχει ένα στάδιο στην πνευματική ζωή τέτοιο, που ο Θεός αποσύρεται τρόποντινά κρύβεται ο Θεός και αφήνει τον άνθρωπο μόνο του και ο άνθρωπος βυθίζεται μέσα σε ένα σκοτάδι, μέσα στον άδει μέσα στην απελπισία εκείνη της μοναξιάς υπάρχει η μόνη ελπίδα και η μόνη παρηγοριά η πίστη ότι ο Θεός είναι παρόν αυτό που έλεγαν και οι πατέρες στις δύσκολες ώρες των σκληρών πειρασμών έλεγαν καλά που είναι ο Θεό. εντάξει ο τάδε με εγκατέλειψεν, ο τάδε με πρόδωσεν, ο τάδε με πλήγωσεν, ο άλλος με καταδιώκει, ο άλλος με κάμνει. Δεν έχω τίποτα, κανένα μαζί μου. Ακόμα και ο αυτός μου ίδιο ίδιος είναι αντίο μου. Ακόμα και ο αυτός μου ο ίδιος εξεγείρεται και ζητάει δικά του πράγματα και ζητάει να επιβάρει την δική του λογική, τι δικές του ας πούμε, απόψεις σε ένα θέμα. Και σαν είσαι από παντού Τότε ρωτάς, ο Θεός, πού είναι ο Θεός. Είναι δυνατόν ο Θεός να μας αφήσει μόνος μας. Είναι δυνατόν ο Θεός να μας εγκαταλείψει. Εντάξει, έχουμε τα χίλια μας λάθη και τις άπειρες μας αμαρτίες αλλά τουλάχιστον θέλουμε ένα πράγμα. Θέλουμε τη σωτηρία μας. Θέλουμε να είμαστε μαζί με τον Θεό. Θέλουμε να ζούμε κοντά στον Θεό. Αφού το θέλουμε, άρα ο Θεό δεν μας αφήνει. Δεν μας εγκαταλείπει ο Θεός. Άρα... Όταν κοιτάζουμε και δεν τον βλέπουμε, πρέπει να ξέρουμε ότι παρόλο που δεν τον βλέπουμε, αυτός είναι παρόν. Είναι αοράτος παρόν. Και όταν ο άνθρωπο διατηρήσεω παραμείνει σταθερός στη θέση του, τότε, τότε ο Θεός εμφανίζει τον εαυτό του και γεννάται αυτό που λέγεται η βεβαία πίστη. Γεννάται στον άνθρωπο, η βεβαία πίστη που πλέον έχει μια τόση μεγάλη πληροφορία περί της παρουσίας του Θεού που λέω δεν φοβάται τίποτε τίποτε δεν φοβάται ό,τι κι αν συμβεί στη ζωή του όσες απειλές κι αν δεχθεί οτιδήποτε κι αν γίνει ξέρει ότι έστω κι αν οι πάντες με εγκαταλείψουν αυτός ο Θεός ουδέποτε θα με εγκαταλείψει και ελπίζει επί Κύριον, ελπίζει επί των Θεών και ξέρει ότι δεν θα μείνω ποτέ μόνος μου δεν θα μείνω ποτέ μόνος μου Μπορεί και τα παιδιά μου και ο σύζυγος μου και αυτός μου και οι πάντε κάποια στιγμή να μην υπάρχουν γύρω μου. Αλλά ο Θεός πάντα θα είναι μαζί μου. Και αυτό είναι η παρηγοριά στον άνθρωπο. Είναι ένα φως μέσα στο σκότος. Είναι μια γλυκύτητα που γεννάται μέσα από την πικρία της κολάσεως, την οποία μπορεί να ζεις μέσα στην πορεία της ζωής σου. Το ότι η πίστης, η βεβαία ότι ο Θεός είναι μαζί σου ότι ο Θεός είναι βοηθός και αντιλείπτο αυτό δεν πρέπει να το αφήνουμε ποτέ να μην το ξεχνάμε γιατί πολλοί άνθρωποι από μας πολεμούνται από τον φόβο μας πολεμά ο, ο σατανάς με τον φόβο των πραγμάτων τι θα γίνω τι θα απογίνω είμαι μόνος μου σε αυτόν τον κόσμο τι θα γίνω αν αρρωστήσω αν αρωστήσουν τα παιδιά μου, αν ο άντρας μου, αν η γυναίκα μου, πως θα το αντέξω, πως θα το δω, πως θα το περάσω. Αν πεθάνει κάποιος, αν μου πεθάνει ένα παιδί, αν πεθάνει το, ο άντρας μου, αν, ξέρω εγώ βρεθώ με μια ανασθένεια, τι θα γίνω. Και μα τρομάζει αυτό το πράγμα έτσι. Η ψυχή μας ήταν σαν έναν τρόμο, μια φοβία φοβερή, που ταράζεται η ψυχή μας ολόκληρη. Ναι, ταράζεται διότι όταν είναι μόνη τη θα ταραχθεί. Πρέπει να βάλεις αυτήν την, την βάση της πίστεως ότι μη φοβάσαι έχετε την ελπίδα στον των Θεών έχετε την ελπίδα στον των Θεών και ο Θεός δεν αφήνει ποτέ τον άνθρωπο μόνο του. Ό,τι και αν σε δει ακόμα και στην την ώρα του θανάτου που θα έρθει αναπόβευτα κάποια στιγμή και σε εκείνη την ώρα ο Θεός θα είναι δίπλα σου. Δεν θα σε αφήσει ο Θεός μόνος σου. Βέβαια, εάν και εσύ στη ζωή σου εφρόντισε να δώσεις στον Θεό αυτήν τη δυνατότητα αυτό το δικαίωμα να είναι ο Θεός δίπλα σου και έχοντα λοιπόν το Θεό βοηθόν και αντιλήπτορα στεκόμαστε πάνω στο ότι ο ίδιος ο Θεός μας το είπε αυτό το πράγμα γι' αυτό λέει ο προφήτης εδώ εις τους λόγους σου επίλυψα γιατί ο ίδιος ο Θεός μας είπε και μας υποσχέθηκε ότι ο ανώ Ουδουμή εγκαταλείπω. Δεν θα σε αφήσω ποτέ, είπε ο Θεός Δεν θα σε αφήσω μόνο σου. Δεν θα σε εγκαταλείψω. Αλλά θα είναι πάντα δίπλα σου. Έτσι. Και μας είπε να το φωνάζουμε Και μόλις το φωνάξουμε, Αυτός θα είναι παρών Έτσι ε, λαλούν το σου, ερώ ιδού πάρημη. Μόλι πάει να πει Θεέ μου, αυτό λέει παρόν. Ιδού πάρημη. Έτσι. Παρόν ο Θεό. Δεν μπορεί να εγκαταλείψει τον άνθρωπο ο Θεός. Δεν είναι, δεν είναι μέσα στην φύση του Θεού αυτό το πράγμα Γιατί είναι πατέρας Και έχει άπειρη αγάπη ναι, Αν εμείς που έχουμε ψύγματα αγάπης Δεν εγκαταλείπουμε τα παιδιά μας ποτέ Ο Θεός που είναι άπειρη αγάπη Του Είναι δυνατόν να μας εγκαταλείψει Είναι δυνατό να το φωνάξουμε Και αυτό να μην, να μην έρθει να μας βοηθήσει Είναι δυνατόν λέει ο ίδιος Να ζητά το παιδί από τον πατέρα ψωμί και ο πατέρα να του δώσει φίδι να του δώσει όφι, να του δώσει πέτρες να του δώσει δηλητήριο δεν είναι δυνατόν, πόσο μάλλον ο Θεός ο οποίος μας είπε να μην μεριμνούμε για την αύριο μην φροντίζετε μην, μην τρώγετε την καρδιά σας με αυτά τα πράγματα δώσε την ελπίδα σου στο Θεό να ευπίζεις επί κύριον, διότι ο ίδιος υποσχέθηκε ότι θα είναι μαζί μας και ειδού εγώ με θυμώνει πάσα στας ημέρας έως η συντελεία του αιώνα. Ιδού εγώ θα είμαι μαζί σας όλες τις μέρες μέχρι το τέλος των αιώνων Τι άλλο θέλουμε από αυτή την υπόσχεση που μας έδωσε το ψευδές στόμα του Θεού ότι ποτέ δεν θα μας αφήσει μόνο μας καμιά φορά θα μας την όταν λοιπόν η ανθρώπινη μας αδυναμία έρχεται να μας έτσι να μας, ε, κάνει να κλονιστούμε να μας κλονίσει το οικοδόμημά μας και να μας τρομάξει ο διάβολος ότι είσαι μόνος σου. Ότι τι θα γίνεις τώρα. Τώρα να δεις τύχης να πάθεις. Εκείνη την ώρα ο άνθρωπος αντιστρατεύει την πίστη. Και λέει μα πού είναι ο Θεός. Θα με αφήσει ο Θεός μόνο μου. Ωραία αρρώστησα. Ε, ξέρω εγώ τι Θα με φυλακίσουν θα με σκοτώσουν θα μου κάνουν. Ωραία αυτά όλα θα δημιουργήσουν οι άνθρωποι. Ο Θεός σας αφήσει μόνο του θυμάστε τον τον Άγιο Ιωάνντο Χρισόστομο που γιορτάζομαι σήμερα αυτόν τον Μέγαν Άγιον. όταν του πήγαν και του έλεγαν ότι ξέρεις η Βασίλισσα αφού ήλεξες στη Βασίλισσα τώρα λίμονός σου θα σε εξορίσει έγιε σε και να με εξορίσει πού όπου και να πάω δεν είναι τόπος του Θεού του Κυρίου γη και το πλήρωμα αυτής οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες είναι αυτοί όλη η γη του Θεού Πού θα με εξορίσει να με στείλει, αφού πού και να πάω, του Θεού είναι. Θα σε ρίξει με στη θάλασσα. Θα σε δέσει, θα σε μέσα στη θάλασσα. Και το βυθό της θαλάσση, εκεί χείρι σου δέσποτα, και ο Θεό εκεί είναι. Μα θα σε κάνει, θα σου δημεύσει την περιουσία σου. Δεν, δεν υπάρχει πιο αστείο πράγμα. Ποια περιουσία, αφού εγώ δεν έχω τίποτα. Θα σε τιμωρήσει με φρικτά βασανιστήρια. Δεν θα προλάβει, λέει, διότι είναι, είμαι τόσο άρρωστος και ταλέπορος και αδύνατο που την πρώτη θα πάω πεθάνω αμέσως θα προλάβει να με βασανίσει μόλις μου φυσήσει, θα πεθάνω εγώ δεν θα αντέξω δεύτερη δεύτερη δόση και αντιμετώπισε αυτή την, την, το μαρτύριο όλο με αυτή την ακλώνη την πίστη αυτή την πίστη προς τον Θεό ότι ό,τι και να γίνει δεν πρόκειται να φύγω από τα χέρια του Θεού μας το είπε ο κύριο ότι μη φοβάστε μη φοβάστε και στρίξε εκ της κεφαλής ημών μη απόλυτε ούτε μια τρίχα από το κεφάλι σας δεν θα χαθεί ο Θεός έχει την μέρη για σας που υπερβαίνει όλη τη λογική των ανθρώπων του κόσμου του. δεν πρόκειται κανένα να σου κάνει τίποτα εάν ο Θεός δεν το επιτρέψει γι' αυτό παράδοσε τον εαυτό σου με εμπιστοσύνη στο Θεό άφηστα πάντα στα χέρια του Θεού είναι αυτό που λέμε στην Εκκλησία και είναι τόσο δυνατός λόγος και τόσο σημαντικός εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα να σκεφτούμε έτσι να σκεφτούμε το Χριστό μπροστά μας έτσι με ανοιχτά τα χέρια Του και να πηγαίνει εκεί και να Του παραδίδεις τη ζωή σου ολόκληρη και Του λέει, Θεέ μου, πάρε τη ζωή μου στα χέρια σου τη ζωή μου, τα παιδιά μου τις δουλειές μου του συγγενείς μου, τον εαυτό μου, την υγεία μου τα πάντα, ορίστε σου τα παραδίδω στα χέρια σου και εσύ αισθάνεσαι ειρήνη απόλυτη ειρήνη γιατί παίρνοντας τα αυτά σε έχει παρεσένα προηγούμενο με την αγκαλιά του ο Θεός και δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς δεν έχεις τίποτα το οποίο θα σου προκαλέσει άγχος, αγωνία κατάθλιψη διλία φόβο, δρόμο και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία δεν είναι από τον Θεό εάν το καταφέρει να το κάμεις αυτό ετσι εάν το δώσεις στον Θεό τότε είσαι ερηνικός, είσαι χαρούμενος έχεις άκραν ειρήνη μέσα σου διότι έδωσες τα πάντα στα χέρια του Θεού και θα δεις τον Θεό με θαυμαστόν τρόπο να διοικεί την ζωή σου μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια είναι απίστευτο πράγμα το πόσο ο Θεός διοικητήσει όλοι, είναι απίστευτο, δηλαδή ο άνθρωπος μένει έκπληκτος πόσο ο Θεός ζει κατά πάντα με τόση σοφία όταν εμείς τον αφήσουμε επειδή είμαστε ελεύθεροι, τον αφήσουμε να, να διοικήσει τη, τη, τη ζωή μας, όταν του παραδώσουμε στα χέρια του τη ζωή μας, τον εαυτό μας και όλου όσους είναι γύρω, γύρω μας και τα γύρω μας. Εδώ τελείω, τελείωσε η ώρα μας, ήθελα να σας υπηθυμίσω ότι αύριο η ώρα 8 το βράδυ, στο Millennium θα είναι ο Πατήρ Αθανάσιος από τη Σιμονόπετρα, από το Άγιο Νόρος ο Ιμνογράφος θα είναι σε μία εκδήλωση που οργανώνει η Επιτροπή, η ερανική Επιτροπή Αναγέρσεως του Αγίου Αρσενίου του Ναού του Αγίου Αρσενίου Καπαδόκη στην Εκάλη στη Λεμεσό ε, θα είναι ένα δείπνο του οποίου τα έσοδα θα διατεθούν στον ναό και θα μιλήσει στο δείπνο εκείνο ο πατήρ Αθενάσιος από τη Σιμωνόπετρα. Όσοι θέλετε μπορείτε να έρθετε, δεν ξέρω αν υπάρχουν στι εξόδου ε, εισιτήρια για το δείπνο αυτό, αλλά οπωσδήποτε εις την είσοδο του, του χώρου εκείς, του, του, της αίθουσας του Μιλένιου, θα βρείτε εισιτήρια για να μπορέσετε να μπείτε σε αυτόν το δείπνο και να ακούσετε την ομιλία του πατρός Εμεί κανονικά εδώ και θα είμαστε να θέλει ο Θεός κανονικά στις μέρες μας, σε 15 μέρες. Να κάνουμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως το αληθινόν το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωποι ερχόμενοι στον κόσμο σημειωθεί το εφημά το φως του προσώπου σου είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου μητρός και πάντως των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε σου Χριστέ ο Θεός. Ελέησον η αμήν.